Συνδεόμαστε με το ΕΒΑ που μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας Και συνάμα αδύναμη να δώσει την ευρεία συνένεση που ο νομοθέτης απαιτεί για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας ουσιαστικά ισοδυναμεί με επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν αναπόθευτα στη λαϊκή ετυμιγωρία και αυτό θεωρούμε ότι είναι θετική εξέλιξη Επιτέλους σήμερα γνωρίζουμε την ημερομηνία σταθμό την 29 του Δεκέμβρη όπου και θα τερματιστεί η καταστροφική δράση της δικοματικής κυβέρνησης των νημονίων. Και βεβαίω έχουμε κάθε λόγο φέτος στις γιορτές να ευχόμαστε με ουσία και περιεχόμενο ευτυχία στο νέο έτος. διότι το νέο έτος θα φέρει τη λαϊκή κυριαρχία και μια ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης σε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Η επίσπευση των διαδικασιών, κάτι που επί της εδώ και καιρό ζητάει αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση στεναρά να το αρνείται ω δήθεν από αποσταθεροποίησης και αβεβαιότητας έγινε χθε βεβαίως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά εξ και όχι από επιλογή. Έγινε γιατί η πολιτική που δυόμιση χρόνια τώρα ακολουθεί η κυβέρνηση Σαμαρά έχει φτάσει πια σε καταστροφικά διέξοδο έγινε γιατί η αντίδραση της κοινωνίας σε αυτή την πολιτική έχει προσλάβει καθολικό χαρακτήρα. Ο λαό και οι πολίτε είναι που υποχρεώνουν τη συγκυβέρνηση σε αυτή την αναδίπλωση και την φυγή προς τα μπρο. Και από αυτή την άποψη, θα έλεγα ότι η επίσπευση των εξελίξεων αποτελεί μια σημαντική λαϊκή και δημοκρατική νίκη. Κυρίε και κύριοι, παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε. Ο Αλέξης Τσίπρας να ακούσαμε από το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ακούσαμε το απόσπασμα ε, για την προεδρία τη διαδικασία και για την προεδρία της Δημοκρατίας. Έτσι θα είναι οι εκπομπές από εδώ και πέρα, όπως έχετε καταλάβει. Ε, να ξανασυνδεθούμε, κάνουμε μια απόπειρα να ξαναβρούμε τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι ε, α, ε, τον έχουμε πάλι για να συνεχίσουμε. Το ασφαλιστικό, τις περικοπές, τους νέους φόρου. Από την άλλη το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένα και σταθερά βήματα με σιγουριά, με ασφάλεια από την πρώτη κιόλας μέρα της νέας διακυβέρνησης όπως αναλυτικά περιγράψαμε τις προθέσεις, το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Λοιπόν ακούσα... ακούσαμε Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα τι ακριβώς είπε για την επικείμενη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα λέμε την ευχή με μευτυχές στο νέο έτος και θα πιάνει, δεν ξέρω τι θα λέμε του χρόνου τέτοια εποχή, αλλά είναι κάτι πολύ μακρινό, πολύ συμπυκνωμένες πολιτικές διαδικασίες, διαργασίες έχουν αρχίσει. Ο σταύρο δήμα νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Πιο πριν τον είχαμε ακούσει από τον Νίκο Χατζη Νικολάου. Εδώ τα πρωινά βγαίνουν οι ειδήσει τη ημέρα, δεν είναι κακό. Καλό το λες αυτό. Και έρχονται πολλές τέτοιες μέρες και πολλές ειδήσει. όρισε ο Αλέξης Τσίπρας την 29η Δεκεμβρίου που είναι και η τελευταία της πρώτης φάσης. Η τρίτη εκλογή, απόπειρα εκλογής ω σταθμό ημερομηνία. Σταθμό. όλα αυτά βεβαίω η ιστορία θα τα απαντήσει πολύ σύντομα γιατί αυτό είναι το καλό και το κακό ταυτόχρονα ότι οι απαντήσεις δίνονται αμέσως εδώ είναι ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις προτείνω Κατερίνα, σου δίνω χρόνο ε, διότι καταλαβαίνετε ότι αλλιώς θέλουμε να ξεκινήσουμε και αλλιώς προχωράμε ε, όποιος θέλει να επικοινωνήσει 211 208 200 ξέρετε ποιο απαντάει εκεί SMS στέλνετε στη... στο 54% αφού γράψετε Real και αφήσουμε κενό και ε, στο mail είναι realfm.gr γνω η γνωστή διεύθυνση κατερίνα Βουτσά είναι στον ε, ήχο και πάμε σε διαφημίσεις ή να ακούσουμε ε, λίγο τσίπρα ακόμη, να ακούσουμε λίγο αρχηγό αντιπολίτευσης Όχι από 151 βουλευτές, αλλά από 180 βουλευτές. Γιατί αυτό στην ουσία θα ζητήσει από τις τρεις διαδοχικές συμφορίες στη Βουλή. Ωραία. Ό,τι πήραμε, πήραμε από έναν αμονή πρωθυπουργό. Γιατί, όπως δείχνουν τα πράγματα και οι δημοσκοπήσεις, τον θέλετε. Θα τον χαρούμε και θα τον χαρείτε όλοι μαζί. Θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε με τα υπόλοιπα ελληνοφρενικά σε λίγο. Η κοινοβουλευτική τετραετία θα εξαντληθεί. Μπράβο! Και αυτό είναι ένα λόγο παραπάνω. Για να εκλεγεί πρόεδρο τη Δημοκρατία ο Μαλάκη. <σ>... Για να εκλεγεί πρόεδρο τη Δημοκρατία ο Μαλάκη. Ο Άκου πως μιλάει για το θεσμό. Είναι δυνατόν για το θεσμό. Δεν μιλάει για τον Σταύρο Δήμα. Αυτό το είχαμε φτιάξει εμεί πριν ανακοινωθεί ο Σταύρο Δήμα. Είναι μια γενική τοποθέτηση για το θεσμό. Ε, πάνω στον πανικό του, ο Πρωθυπουργό που ε, ε, βρίσκεται σε, σε τέτοιε διεργασίε, είναι λογικό να μην έχει και την φράδια αυτή που πρέπει και τον τρόπο σκέψη. Εδώ δεν τον έχουμε όλοι εμεί υπόλοιποι. Ε, η επικαιρότητα είναι αυτή που είναι. Πάντα τη δίνουμε λόγο. Γι' αυτό και πριν ψάχναμε τον Τσίπρα από εδώ και από εκεί. Έκανε την τοποθέτησή του. Θετικά τα βλέπει όλα από, από τα αποσπάσματα που ακούσαμε. Βεβαίω, περισσότερο στο μαγκαζίνο. Στι δύο μαζί με τι εκτιμήσει. Γιατί είμαστε στη φάση που οι εκτιμήσει είναι πιο χρήσιμε από τι ειδήσει αυτέ καθεαυτέ. Κατά τα άλλα, ο Βενιζέλος, τώρα στο τέλο έχει μια κρίση ειλικρίνεια εκπληκτική. Η κυβέρνηση είναι ενδοτική, είναι άχρηστη, είναι πουλημένη. Είναι μια κυβέρνηση δοσιλόγων, έχει καταστρέψει τη χώρα, έχει οδηγήσει τη χώρα σε, στα πρόθυρα της απόλυτη φτώχειας και της φτώχευσης. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey, hey. Η κυβέρνηση είναι ενδοτική, είναι άχρηστη, είναι πουλημένη, είναι μια κυβέρνηση δοσιλόγων. Θέλουμε μια νέα κυβέρνηση να κάνει μια νέα διαπραγμάτευση. Καλά όλα αυτά, ναι, μα θα την έχουμε από ό,τι φαίνεται. Τέλος Γενάρη, από εκεί θα έχουμε τη νέα κυβέρνηση. Αλλά όμως, δεν ξέρουμε τι θα χάσουμε με τη νέα, αλλά να δοξάζουμε το Θεό για όλα αυτά που έχουμε χάσει με την προηγούμενη, με αυτή εδώ δηλαδή, τον δοσιλόγων, όπω πολύ ωραία την περιγράφει, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Χθε μίλησε στον Γιάννη Περτεντέρη. Το πρώτο βράδυ της, των διαδικασιών και των διεργασιών, ο Ευάγγελο Βενιζέλο τα παρουσίασε έτσι όπω ξέρει να τα παρουσιάζει, με αυτόν τον τρόπο που έχουμε αγαπήσει όλοι μα τα τελευταία χρόνια και ε, αισθανόμαστε την ανάγκη, μόλι τον ακούμε πάντα, να τον ευχαριστούμε. Λέει ο πολίτη: Τι προσφορά φύγετε από εκεί. Εδώ μα έχετε καταστρέψει. Τους έχουμε καταστρέψει επειδή πήραμε τι δύσκολε αποφάσει. Εάν βρισκόμασαν τώρα στον ψαρόντινο Λωμαβυράκι, επειδή η Ελλάδα θα είχε πτωχεύσει. Θα είχε χάσει το 75% του ΑΕΠ και όχι το 25% ναι. που έχασε Time out Δεν θα υπήρχε, δεν θα υπήρχε αντικείμενο συζήτηση Γιατί θα ψάχναμε όλοι να βρούμε πώς θα επιβιώσουμε Time out. Στον ψαρόν την ολόμαυριράκι Time out Θα είχε χάσει το 75% του ΑΕΠ και όχι το 25% ναι. που έχασε. Time out. Time out. Δεν θα υπήρχε αντικείμενο συζήτηση. Γιατί θα ψάχναμε όλοι να βρούμε πώ θα επιβιώσουμε. Ενώ τώρα ψάχνουμε τρόπους να απολαύσουμε τα χαρά της, Τα καλά τις Ευμάρειας τα χαρά, τα καλά της Ευμάρειας και τη χαρά τις Ευμάρειας που μας έχουν δημιουργήσει. Έτσι λοιπόν χάσαμε μόνο το 25% με αυτού. αλλιώς αν δεν ήταν αυτοί θα είχαμε χάσει το 75% και θα είχαμε το 25%. Ωραίες λογικές από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τις παρουσιάζει όλα αυτά τα χρόνια και αυτό είναι και στην καρδιά μας. Αλλά είπαμε χθε είχε μια κρίση ειλικρίνειας. Το Πασόκ εξαπάτησε τον ελληνικό λαό προεκλογικά αλλά όπως ρώτησε πολύ εύστοχα ο Απόστολος Κακλαμάνης χθες στη Βουλή όταν αυτό το λέει ένας βουλευτής που ήταν κοντά στην ηγεσία του Πασόκ στον, στον πρωθυπουργό ε, την περίοδο Πατύχο. της Πασοκ. Πασόκ είναι εξαπατηθείς ή εξαπατήσας Το Πασόκ τον Το Πασόκ εξαπάτησε τον ελληνικό λαό προεκλογικά <oustarts> Το Πασόκ εξαπάτησε τον ελληνικό λαό προεκλογικά. Μπράβο! Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας. Το Πασόκ εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και μετεκλογικά, όχι μόνο προεκλογικά. Να τα λέμε αυτά για να αποκαταστήσουμε την ε, δικαιοσύνη και τη σωστή άποψη. Ο, ο Μαυρουδής Βορύδης και αυτός χθε βράδυ σε παράθυρο την πρώτη μέρα των διεργασιών ε, συνεχίζοντας την ατζέντα που έχει φτιάξει σκεφτεί, δεν ξέρω τι ακριβώς η βούλτεψη με τον Άδωνη είπε Ο πολιτικός κίνητος στην Ελλάδα έχει ένα ωραίο φωτεινό όνομα ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ <ΣΣ> ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ Ανάβει, ανάβει, με ωραία δυνατά φώτα Με φώτα κιόλας αναβοσβήνει Και λόγω Χριστουγέννων γι' αυτό υπάρχουν τα φώτα ε, Η χώρα, η Ελλάδα είναι η χώρα της περιπέτειας Δεν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, νομίζω το έχουμε Αλλά δεν το έχετε καταλάβει όλοι Από εδώ και πέρα αρχίζει και για τους υπόλοιπου να γίνεται πιο κατανοητό Κύριε Εσπό... Βορύδη, Γυρνάμε να σας πω ρωτούν οι πολίτες Εζί. όταν ακούν την τοποθέτηση περί πολιτικού κινδύνου από το ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτούν τι χειρότερο μπορεί να τους συμβεί. Από, από ότι τους έχει συμβεί ήδη με τις μνημονιακές πάντα κυβερνήσεις υπάρχει, των τελευταίων τεσάρων-πέντε ετών. υπάρχει ευκαιρία για νέες εμπειρίες. Α, μάλιστα, <σχει> λοιπόν, Πάντα πάμε, μπορεί κανεί να δοκιμάσει πάμε. την τύχη του. μου, <σχει> που Λοιπόν, Πάντα πάμε, μπορεί κανείς να δοκιμάσει πάμε. την τύχη του 4, Πάντα υπάρχει ευκαιρία για νέες εμπειρίες Α, μάλιστα Θα ζήσουμε Θα τις ζήσουμε αυτές τις νέες εμπειρίες Για να είμαστε πιο πλούσιοι σε εμπειρίες Διότι αξίζει στη ζωή οι εμπειρίες Και η γόνιμη αξιοποίησή του Και συνδυαστική ματιά στο μέλλον Και όλα αυτά τα βάρα πολύ ωραία Τα Χριστούγεννα συνήθω τρώμε Μέλλον μακάρουνα, κουραμπιέδες, κάτι γαλοπούλες πέφτουν κάτι χειρινά. Από φέτο και ο Γάιδαρο. Ποβάστε το θα... ενδεχόμενο να κλατάρει η χώρα στη διάρκεια προεκλογική περίοδου. Έχω ζήσει αυτή την αγωνία πάμπολε φορέ. Ναι, αλλά μην την ξαναζήσουμε τώρα. Και δεν θέλω να τη ζήσουμε. Και μπορούμε να μην τη ζήσουμε, μπορούμε να την αποφύγουμε. Και καλό και παρακαλώ του Έλληνε πολίτε και τι σόφρονε πολιτικέ δυνάμει του τόπου, τώρα που έχουμε τελειώσει, τώρα που έχουμε φάει τον Γάιδαρο και όλη σχεδόν την ουρά και έχει μείνει λίγο κομμάτι από το τέλο δύσκολο γιατί εκεί έχει και τρίχες σίγουρα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Γιατί εκεί έχει και τρίχες σίγουρα. Μουσική λοιπόν, να βοηθήσουν ώστε να μην περάσουμε αυτήν την περιπέτεια. Μερακλής και σε αυτά ο Ευάγγελος Βενιζέλος Ο Δεχαρδουβελής που είναι τώρα στο Οικονομίας Για λίγες μέρες ακόμα Έχει διαλέξει, έχει επιλέξει Έχει χρήσει την επόμενη κυβέρνηση Αυτό φάνηκε προχθές στη Βουλή Όταν έδινε συμβουλέ στον Αλέξη Τσίπρα Έχουμε ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις Πρέπει να τις συνεχίσουμε Ελπίζουμε ότι και εσείς Θα συνεχίσετε. Δεν θα καταστρέψετε α, Αυτά που ξεκινήσαμε. Ελπίζουμε ότι και εσείς θα τη συνεχίσετε. Θα τη συνεχίσετε. Έτσι απευθυνόταν προ τον Αλέξη Τσίπρα. Ελπίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και να ψηφίσει. ΣΥΡΙΖΑ και το αίτημά του είναι να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που ο ίδιο έχει συνεχίσει από τον προηγούμενο, του Στουρνάρα, που συνέχισε από τον προηγούμενο. Όλοι αυτοί πολύ πετυχημένοι και κυρίω πολύ επιτυχημένε μεταρρυθμίσεις και αποτελεσματικέ. Αν κοιτάξετε γύρω σα, όλο αυτό είναι αποτέλεσμα ισχυρών μεταρρυθμίσεων. Τώρα, τι ακριβώ μεταρρύθμιση θα κάνει ας πούμε, στο τραπεζικό σύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγει είναι ένα θέμα γιατί από την συνέντευξη που έδωσε. Ε, προχτές ο Αλέξης Τσίπρας στη ΣΥΙΑ Κοσχιών και στον Παύλο Τσίμα μέσα στην ίδια συνέντευξη για το τραπεζικό σύστημα είχε και τις δύο διαμετρικά αντίθετε απόψεις οπότε υπάρχει ένα θέμα πια, πια από τις δύο θα συνεχίσει όπω ζητάει ο Γκίκας Εγώ απολύτως είμαι βέβαιος ότι γενικά οι καταθέσει των ανθρώπων δεν κινδυνεύουν το τραπεζικό σύστημα τη Ελλάδα. Το, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασταθέ, πριν από λίγο περάσαμε τα στρε test Πριν okay. από λίγο, <Τι> και έχουμε και ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι ασταθέ. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασταθέ, είναι ασταθέ. <Τι> το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ασταθέ, είναι ασταθέ. <Τι> Α, και δίνουμε τα πάντα όλοι. Προκειμένου να σταθεροποιηθεί τέσσερα χρόνια τώρα. Στην αρχή τη συνέντευξη ήταν ασταθέ. Μετά έγινε ευσταθέ το τραπεζικό σύστημα. Είχαν περάσει και 30 λεπτά. Είναι η ώρα που αλλάζει θέση για κάποιο θέμα. Ευτυχώ η συνέντευξη δεν κράτησε πάνω από μία ώρα για να ξαναλάξει η θέση για να δούμε τι θα γίνει. Όλα τα έχουμε διαλέγετε και παίρνετε. Αυτό είναι το καλό. Έτσι είναι σε αυτέ τι πολύ δύσκολε. Μέρες. Ο Ιωάννη Πρετεντέρης Πολύ σοβαρός αναλυτής Έχουμε περάσει πολλά βράδια παρέα μαζί του Μας ενημερώνει, μας αναλύει, μας καθοδηγεί Είναι ένας λίντερ Καθοδηγητής στη ζωή μας Χθες λοιπόν ε, Πέντε λεπτά πριν βγει η είδηση Για την 17η Δεκεμβρίου Και για την έναρξη των διαδικασιών Για εκλογή Προέδρου Πέντε λεπτά πριν ήταν σίγουρος Ότι δεν θα γίνει τίποτα μέσα στον Δεκέμβρη Παράνια, σε ευχαριστούμε. Γιάννη, τώρα στο δεύτερο σενάριο μοιάζει να αντιστρέφεται το επιχείρημα τη Ελλάδα. δεν υπάρχει κάτι στον Euro που μεσολάβησε, άρα δεν θα υπάρχει συμφωνία. Mm -hmm. Το μόνο βέβαιο νομίζω από τη σημερινή εξέλιξη είναι ότι κατά 99% θα πάμε σε προεδρική εκλογή χωρί να υπάρχει συμφωνία με του δανειστέ προηγουμένω. Yeah. Άρα αυτό είναι δεδομένο. Τώρα πότε μπορεί να γίνει αυτή η εκλογή. Εγώ Δυσκολεύομαι να δω το σενάριο του Δεκεμβρίου διότι δεν θα κάνουν ποτέ προεδρική εκλογή πριν τις 18-19 που είναι σύνοτος κορυφή. άρα 20 να ξεκινήσουν πέφτει η για να πέφτει ο δεύτερος γύρος παραμονή πρωτοχρονιάς ο τρίτος Λίγο δύσκολο Θα έλεγα μάλλον αμέσω μετά Λίγο Λίγο δύσκολο Αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω. Για να εκλεγεί πρόεδρος της δημοκρατία ο Μαλά... <Τι>... Εγώ θα σώσω τη χώρα. Εσύ θα σώσει τη χώρα. Εσύ θα σώσει τη χώρα. Εσύ θα σώσει στη χώρα. Εσύ θα σώσει <Τι>... Μόνο θέλω το πόδι δυνατά να τα ακούσετε το καταλάβετε. Τελείωσε! Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές και έχουμε και ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι ασταθές. Εγώ θα σώσω τη χώρα, εσύ θα σώσει τη χώρα, εσύ θα σώσει τη χώρα, εσύ θα σώσει τη χώρα, εσύ θα σώσει τη, τη χώρα. Κόλλησε λίγο, αλλά δεν μην τον παρεξηγείτε. Είναι λόγω τη ένταση των στιγμών. Λέει εδώ να πάρτε το χαμπάρι. Ο κομμουνισμός και η αριστερά πέτυχαν παταγωδό. Ο μόνο τρόπο για να πάει μπροστά η χώρα είναι ο καπιταλισμό. Τρία θαυμαστικά. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια που η χώρα πάει μπροστά έχουμε καπιταλισμό. Βαρβά το καπιταλισμό έτσι όπως τον έχουν και οι υπόλοιπες χώρες που επίσης πάνε μπροστά. Τη σύμπτωση, πάμε όλοι μπροστά, όπως έχετε καταλάβει. Πολύ σωστή παρατήρηση, μπράβο στον ακροάτη δεν έχει όνομα. Τον συγχαίρουμε, τώρα που το λέει, όντω το παίρνουμε χαμπάρι 9 Δεκεμβρίου του 2014. Κάτω στο Σύνταγμα κάνει απεργία μαζί με του Σύρου εκεί, είναι και ο Μιχελογιαννάκης, αυτή η ατέλειωτη κωμωδία που συνεχίζεται όλες τις μέρες πήγε έφαγε ή πήγε κάτι καφέδες κάτι μπήρες και ξαναγύρισε μετά να συμπαρασταθεί αλλά έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον οι λόγοι που ο Μηχαίνης κάνει απεργία πίνας, δεν είναι ένας ο λόγος όχι, είναι μέχρι στιγμής τέσσερις. Παρακαλώ ε, Ο πρώτος λόγος λοιπόν ήταν τότε να δοθεί επιτέλους το άσυλο ναι. ο δεύτερος λόγος όταν άρχισαν την απεργία ήταν 100, μέρ, 100 μέτρα πιο κάτω Όταν η κυβέρνηση μιλούσε για διαθεσιμότητα, δηλαδή κινητικότητα, είχαμε τις απολύσεις το 260 καθαριστριών. Ο τρίτος Κύριε... λόγος ήταν ότι 700 μέτρα πιο πάνω, ο Νίκος Ρωμανός με οξεοβασικές διαταραχές, καρδιολόγος είμαι, είχε κάνει τότε το πρώτο λιποθυμικό. Κίνη την ημέρα, κίνη την ημέρα ήταν και η επίσκεψη του κυρίου Ταβούτογλου, δηλαδή ουσιαστικά Ωραία. το δώρο της συνεπμετάλλευσης, Εγώ... Ωραία <στολίως> <Η Ελλάδα στολίως> ναι, ναι, αλλά να σας <στολίως> πω κάτι <στολίως> Οπότε, <στολίως> Όπως καταλάβατε το κριτήριο του Μιχαλογιαννάκη είναι τοπικό Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στο χιλιόμετρο από το σημείο που βρίσκεται, ακτίνα χιλιόμετρου, ε, κάνει απεργία. 100 μέτρα πιο κάτω ήταν οι καθαρίστρες, λόγο για απεργία. 700 μέτρα πιο πάνω ο Ρωμανό έκανε απεργία. Και ο Νταβούτογλου που ήταν στα 500 μέτρα εκεί στο Χίλτον, απεργία. Αν τον πάμε σε ένα άλλο χιλιόμετρο, θα βρει τέσσερι διαφορετικού λόγου για να κάνει την περίφημη και περιβόητη και πολύ κομική, προσφέρει όντω ωραίε εικόνε, απεργία πεινάς, δεν τη λες. Να παίζει, αεροπορική άσκηση. Νομίζει, κάθαμε. Έχω πηδήξει κάθε ταράτσα, έχω μάθει παρκούρα απ' και ανακατοτά. Αυτά είναι. Λοιπόν, Θα του δά... πιάσω του κερατάδες. θα τους πιάσω. Δεν θα μα καταλάβουν εμά τα αμφιθέατρα τη μάχη. Υπάρχει καινούριο ορισμός για το άτια. Για το Αγνώστω ταυτότητα σε τάμιν είναι αρχική. Έλα η Αποστόλη. Θα ήθελα να ρωτήσει τον Παλούρδο να μου απαντήσει είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά με ποιο τρόπο εσύ ξεχωρίζει του συναδέλφου του, οι οποίοι είναι εντυπωμένοι σαν γνωστοί-άγνωστοι, σαν διαδηλωτέ. Πώ να το πω, ρε παιδί μου, Η μία μόνο έτσι. Θε να πει ότι έχουμε συναδέλφου παρακρατικού, Δεν ξέρω τι να Φάει τη γλώσσα, σου φάει το στόμα σου. Καταρχήν οι συνάδελφοι δεν ξέρουν να πετάνε. Αυτό είναι προνόμιο των αναρχικών κομμάτων υπτάμενων. Μήπως τους ξεχωρίζει από τη μυρωδιά που είναι γουρουνάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ε. θα βγω εκτός εαυτού. Θα βάλω την πέρτα μου και θα έρθω να σας πιάσω. Θέλω να σου πω σχετικά με τη Μανολίδου που είπε ότι ο καλύτερος αεραστής της Ελλάδας είναι ο άντρας της. Ε, δεν είναι ο καλύτερος εραστή ο άντρας της. Και μόνο αν βάλεις κάτι ότι έχει υπογράψει, έχει γα***ίσει τον τόπο για 10 γενιές ακόμα. Λοιπόν ήθελα να πω ότι ο Σαμαράς είπε ψέματα Αποκλείεται Σίγουρα Δεν του το έχω Σίγουρα γιατί δεν καταδικάστηκε ο Ρομανός για ληστεία Αλλά για απόπειρα ληστείας Ούτε καν για τα τελεσμένη ληστεία Και επίσης όπως είπε και ο Μάρξ Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι να ληστεύεις τράπεζα Δεν να ιδρύεις τράπεζα Ο Μπρεκτ Νομίζω και ο Μάρξ αλλά μπορεί να κάνω και λάθο. Τι λένε αυτοί εκεί πέρα, ο Αθανασίου κτλ. Λένε αυτά τα οποία θα κάνουν ότι έπρεπε να κάνουν, ή κάνουν λάθο. Αυτό νομίζω λένε. Ο Αθανασίου αυτό είπε, α πούμε. Θέλετε να κάνουμε, λέει, να είμαστε τέτοιοι πολιτικοί, λέει, για να καλύψουνε τι να καλύψουν αυτοί όλοι. Τι ενοχέ του, πρώτα απ' όλα. Εχθέ ο Σαμαρέα τι έλεγε, α πούμε. Πολλά. Για αναπτύξει πάλι οι ιατροί θα τον ακούνε, χειροκροτάγανε οι άλλοι. Τι, ε, τι να κάνουν, παιδί μου, χειροκροτάγαν. Αποτελείουν. Αυτή ήταν συμφωνία. Αποτελείουν. στο τελείωμα χειροκροτάγαν. Έχει πάντα. Έχεις δει παράσταση να χειροκροτάει κάποιος στην αρχή. Άκουσες ένα κλανάρισμα που ήριξε ο Παγκαλός πρωί-πρωί στα κανάλια πάλι. Ο άνθρωπος είναι ο μέτρο της πολιτικής να Ξέρει γιατί είναι μέτρο της πολιτικής. Γιατί. Αυτό δεν το σερβίρεσε τον ο Τσάλαν στους Τούρκους. Α δεν ξέρε, εγώ για το μεγάλο τραγουδιστή ήξερα. Α, mm. όχι, είναι και αυτός. Τι και αυτός, αυτός είναι. Έλα, γεια. Πέρα από τους πολιτικούς, εκείνη οι δικαστικοί που έχουν να μου από τα κεφάλαια τους κάτι εικόνες μεγάλες, δεν πέφτει καμία στα κεφάλαια τους μπάσκετ και βάλουν λίγο μυαλό να ξεκοφούν και να φωνάξουν ότι αυτό που κάνουν είναι έγκλημα οι ίδιοι οι που δικάσαν ένα παιδί και τώρα δεν μπορούν να το δώσουν μια άδεια για να πάει να σπουδάσει. Αυτό μόνο σκεφτούν ότι πιστεύουν οι συγκάπιστερούς αυτοί οι άνθρωποι. Έλα Ραποστολή. Έλα φιλιά. Τι αερομεταφερόμενες λέει και κάνουν parkour και τέτοια. Τα χελωνονιτζάκια είναι που ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή δεν είναι. Να... Κι ήμουν ανάμεσα σε διάφορα. Δεν πήρε χαμπάρι κανένα. Νόμιζα ότι είναι ο κάπτεν πλάνετ. Όχι, <laughs> χελωνονιτζάκια. Οι PowerAger που πηδάγανε ψηλά, δεν ξέρω. Μπράβο, έλα φιλιά. Ελάτε, Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Επίση, μήνυμα στον Πάγκαλο και σε όλο το συνάφι του αυτού. Αν γίνει ξυσηκωμό και θα είναι άγριο, αυτό είναι το δεδομένο. Και του έχω απέναντι, όχι με καλάσνικο, σίγουρα με πιο βαρύ όπλο. Θα πούνε γιατί του εκτελώ. <Κι> <Κι> θα, θα έχουν την απορία αυτή. Τόσα που λένε, τόσα που κάνουνε. Και μόλι έμαθα ότι ο Θανασίου ο πατέρα του ήταν χείτη. Θα γλιτώσουν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω ότι συσσωρεύουν την αγανάκτησή μα. Και μήνυμα, τα κονσερβοκούτια μα δεν σκουριάζουν ποτέ. Παρακαλώ κύριε Real News εκεί Ναι ναι ίδια Αυτοί που μιλάνε εδώ πέρα που τους λένε Ναι Όχι ντροπή τους Και απορώ πόσο ο κύριος Καντζη Επιτρέπει τέτοιο λεξιλόγιο στους εκφωνητές Γιατί τι είπανε Αν τον κύριο Κπάγκαλο Γιατί τι είπανε Αν τον κύριο Κπάγκαλο Ντροπή του αλείτες είναι κι αλλά αυτόν τον ρωμανό! Ντροπή <ΣΣΣ> Γεια σου Απόστολε. Για χαρά. Ε, κάτι που είχε πει ο Μπρέχτ σχετικά με τι τράπεζε και τα εγκλήματα. Δεν είναι έγκλημα να κλέψει μια τράπεζα όσο να ιδρύσει μια τράπεζα. Το θυμάσαι, Δεν το θυμάμαι. Σε μένα το είχε προτοπεί ο Μπρέχτ. Σε πράγμα την κάτια του λατρεί, ναι. Μιλάει με την βούλτευση. Έχει κανένα συγγραφέα με τη Λουκά. Η, η... βούλτευση, ναι. Δεν αποκλείεται. Αν και η λίγο πιο σοβαρή νομίζω. Έλα, αποστολή. Έλα! Να σου πω, ξέχασε ο συνάδελφο θα σε γίνει στον αντένα. Συνάδελφο να... μα τώρα δεν κάνουμε και ίδια δουλειά, συγνώμη και όλα. Ναι, συγνώμη με τι χωρίσκει. Πλάτο. Να σου πω, ξέχασε να πει ότι είχα ένα κατέφθα. Θα είδα εγώ με τα μάτια. Κατά είδε και συ. Εκέβαια. Κάτι... Επάρε είχαν... παιδί μου να το πει και μετά λένε ότι δεν είναι έγιτω στο συνάδελφο. Έστειλε με την εύκολα σε εχθολαζιστά γι' αυτό. Α, α καλά κανεί. Εντάξει. Και τελικά τι έγινε. Είχαμε κατέφυγα transformers ναι. και συγκρότηκαν με το σούπμα με κάτι φίλου που είχαν έφερε από τον πίτο. Η Titler κάτι εκεί, γιατί άλλο όλα αυτά Ο παντέρας. Καλό μεσημέρι φίλε. Γεια σου. Αν και πρέπει να σε λέω μπαλούρδο, τα έκαμε στο Σάββατο το βράδυ. Τον άλλο με τις χειροπέδες γιατί το με βάραγες, ρε. Εσύ ήσουνα. Γιατί δεχόμουν απειλή, δεν τον είδατε. Κρατούσε αλυσίδα στα χέρια του. Χειροπέδα. Ναι, ναι. Αν μου την έφαινε στο κεφάλι αυτή, ποιο ξέρει που θα με βρίσκανε. Έχει δει και ο ρεπαλού, έχει δει Επίση, νομίζω έτσι πω τον Έβλεπα είχε δύο παίρθια παραπάνω από και είπα να ναι. τα σπάσω να το απαλάξω. Σωστό κι αυτό. Άμα ήταν σπίτι ο... του δεν δίνε. Του δουλειά έχει εκεί στου δρόμου. Πριν από δύο-τρία χρόνια. Ήταν σπί... Εσύ πούσα ένα σπίτι σου τι έφαγε, Όχι. Εγώ δεν ήμουν σπίτι μου. Να καθότανε πορεία. σπίτι του. Εγώ δεν ήμουν σπίτι μου, ήμουν στην πορεία, μαζί με την κόρη μου και με δύο φιλενάδεστή. Νομίζει, αν έπεφτε στα χέρια μου, εσύ με την κόρη σου τη φιλανά. Τις, δεν τις τρώγατε. Ε, ο φεούλης των εξαρχείων είπε στους μπάτσου ότι δεν έχουν νοημοσύνη. Ναι άκου πράγματα τώρα. Έλα μωρέ! Πού να ξέρει αυτή τη λέξη μπαλούρδη. Έλαβε αποστόλη. Έμαθε τα νέα. Ποια από όλα. Συνελήφθη ο καψιδί τη αερομεταφερόμενη μεραρχία. Διάβαζε Μπακούνιν και το διέδιδε και στου συναδέλφου του. Μπακούνιν διάβαζε ή Παρκούνιν. Ε. Μήπω διάβαζε Παρκούνιν. Διάβαζε Μπακούνιν και μάθαινε στου αναρχικού να πηδώνουν από τα ράτσα σε τα ράτσα. Μα αναρχική είναι αυτή ρε παιδί μου, η μου ή Παρκουρίστα. Έλεω. Έχει χάσει κάθε λέξη την έννοια τη. Επειδή είμαι μεγάλη ψυχή για την περίπτωση του 97 χρόνου Επενήτη που πήρε τηλέφωνο, ναι. ήθελα να του ευχηθώ να τα καθοστήσει. Αλλά επειδή τρία χρόνια είναι πολλά, του εύχομαι να βγάλει το Δεκέμβριο. Για το πολυκατάστημα Μην Θεσσαλονίκη... είσαι κατόψυχο. Δεν θέλω να είμαστε έτσι εμεί. Από εδώ πλευρά θέλω να είμαστε λίγο πιο φιλάνθρωποι. Εντάξει, να... μέχρι και τα φώτα. Αλλά όχι με τα καθήκοντα. Για το πολυκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, είπα να πω ότι επίγει Αναρχική. τη φωτιά ενώ οι κουκουλοφόροι είχαν κάτω Στα Επίγειο τμήμα αναρχικών. Ήταν το τάγμα των επίγειων αναρχικών. Να πω στου συγχαρητήρια στου που τα βάλανε με υπτάμενου αναρχικού και τα καταφέραν. Και έχω μάθει ότι το ελικόπτερο έχει αναχετήσει και διαστημόπλαιο με αναρχικού. Το ελικόπτερο τη αστυνομία. Ελικόπτερο τη όλου του Πώ το λέει, Έλα. ο Βενεζέλο λέει ότι το χρέο είναι μικρό. Ναι. Ο Ντόβρες λέει ότι φαίνεται μεγάλο, αλλά είναι μικρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι μεγάλο. Ο Τράγκα, παλιά δεν ξέρω τώρα γιατί έχω πολύ καιρό, ακούω ότι είναι τεράστιο. Βέβαια αυτό πίνει και τηλεμονάδα τη, αμφού να του φαίνεται έτσι. Τελικά οι Ρεπίτσι μου έχουν δίκιο οι κόμμενε, όλα είναι θέμα μεγέθου γάμου Να δω εσένα και το φίμιο να πέφτε από αεροπλάνο και να κάνετε παρκούρ στη ταράτσα και μπει στον κόσμο. Εγώ κάνω παραπέντε. Κάνει παραπέντε? Ναι, ναι. Δεν μου το λες... παρκούρ το φοβάμαι, σπάζει ποδάρια εκεί πέρα. <laughs> Ενώ απλώνω την πέρτα μου εκεί με το παραπέντε, βίουν, βίουν, βαμπ, δαγκώνω και μια μολότοφα με τα δόντια και τι πετάω έτσι. Το φωτοστέφανο, ξέχασε ο Θήμιο να φορέσει τα ναρκοτσόγλανα που κατέστρεψαν όλη την Ελλάδα χθε. Τόση ύμνη πια! Μα περνάει και για ηλίθιου, ενωτήστε. Να σεβεί. Λίγο σέβα αυτό ο Αποστόλη δεν έχει προ του μεγαλύτερου του συνανθρώπου μα. Θα ακούσουμε τώρα το ενδιαφέρον αυτού που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Άρα έχει δημιουργήσει εκατομμύρια, πάνω από εκατομμύριο εν περιπτώσει θέσει. Ανεργία, δεν φταίει μόνο αυτό βέβαια, δεν φταίνουν μόνο τα μνημόνια, αλλά συμβάλανε καθοριστικά. Θα τον ακούσουμε να νοιάζεται για τι θέσει εργασία. Με ποια αφορμή όμω. Καταστρέφουν την εικόνα τη πρωτεύουσα γιατί είναι και αισθητικό θέμα. Γιατί με συγχωρείτε κύριε Μποστούκου, αν δεν κάνουν δουλειά τα μαγαζιά που είναι παραδίπλα, τα ξενοδοχεία που είναι παραδίπλα, κάποιοι θα χάσουν τι δουλειέ του. Μάλιστα. Για αυτό που θα χάσουν τι δουλειέ του τώρα, το να μείνουν άνεργοι επειδή αυτοί έχουν καταλάβει το Σύνταγμα είναι πολύ πραγματικό γεγονό. Δεν είναι αδιάφορο όπω το βλέπετε εσεί από την τηλεόραση. Είναι πραγματικό. Για τους σύρου πρόσφυγες βεβαίω, λέει και νοιάζεται για τους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά γύρω εκεί στην μαγαζιά ξενοδοχεία επειδή υπάρχουν οι σύροι πρόσφυγες στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία συντάγματος. Είναι η έγνοια για την ανεργία έμπρακτα αποδεικνύεται. Ε, με το Σόιμπλε η Ελλάδα έχει μια ειδική σχέση. Κάποιοι όμως έχουν πιο ειδικοί. Με τον κύριο Σόιμπλε, ποιο είναι το θέμα τη συζήτηση. Είπατε, τον Δίτρο, που είπατε Βερολίνο, να τον δείτε από ό,τι πάτε στο Βερολίνο, να τον ενημερώσετε. Μα είναι δυνατόν να πάω στο Βερολίνο να δω τον κύριο Στάιμάνγκερ με τον οποίο βλεπόμαστε σχεδόν κάθε εβδομάδα, να δω τον κύριο Γκάμπριελ που είναι ο αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο και να μην δω τον κύριο Σόιμπλε με τον οποίο έχουμε φάει ψωμί και αλάτι. Ψωμί και αλάτι. Ε, ο Βενιζέλο μαζί με τον Σόιμπλε. Είναι ωραίο το θέαμα, ωραίο το δίδυμο γι' αυτό το βάλαμε για να δημιουργήσουμε εικόνε. Η επόμενη εικόνα είναι νομίζω ακόμη καλύτερη. Α, α, σε επίπεδο αστική διαλέξεως Εγώ κύριε Πρόεδρε καλώ, Εγώ κύριε Πρόεδρε Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν είχα την τύχη του καλού συναδέλφου να γεννηθώ πλούσιο σε χώρο του εξωτερικού να σπουδάσω τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου των χωρών των ιδρυτών του καπιταλισμού και εκεί όπου ανθεί ο καπιταλισμός και μετά από 20 χρόνια δουλειά σε πάγκους και σε βιβλιοπωλεία Δεν μπόρεσα να έχω μερίδια στην BlackRock Αυτό πράγματι Είναι μια ζημιά για μένα Και με βέβαιος για την κυρία Σοφία Βούλτευση Η οποία κυρία Σοφία Βούλτευση Και εκείνη δουλεύει από μικρή Μέσα στην πιο δύσκολη συνθήκη Αυτής της χώρας Χωρίς να έχει απολαύσει να έχει... Τα πολύ μεγάλα προνόμια Της Οξφόρδης Και των άλλων μεγάλων πανεπιστημίων Που είναι πολύ αστικά κύριε Τσακαλώτε Άρα θα μου επιτέψει πω Εσεί, μάλλον, είστε προδότη τη δική σα τάξη. Τη αστική τάξη. Δύο εικόνε είναι εδώ. Η μία τη Σοφία Βούλτεψη που δουλεύει σκληρά και δεν έχει απολαύσει τα προνόμια, όπω λέει. Και η άλλη του Άδωνη στον πάγκο να πουλάει τα βιβλία. Με αυτή την εικόνα σα αποχαιρετούμε. Έχουμε λάω το τρίτο μέρο και αμέσω μετά μαγαζίνο. Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου για να συνεχίσουμε την ενημέρωση για όλα αυτά που γίνονται. Γεια σα. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Νίκο Τραμπανό που είπε πολύ σωστή... Μία κυρία συγκινητική ήταν στον Κουφόπουλο και δεν ξέρω αν το έχει προσέξει. Εγώ δεν το έχω προσέξει. δεν ξέρω Έτσι ο κόσμο έχει προσέξει. Θυμάστε πώ ήταν τα πρόσωπα των παιδιών όταν τα πιάσανε μετά τη λυκτεία. Μετά το Photoshop ή πριν. Ε, όχι, πριν το, Α, πριν το Photoshop. πριν το Photoshop. Ναι, το ναι, έκανε... Θυμάμαι, θυμάμαι. Ναι, Αλλά πριν. μετά το Photoshop η μονταζιέρα τη Γαδάτα έκανε κουκλιά. Κουκλιά και τα έκανε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το άλλο. Δεν θα σου πω να κάναν έτσι όλου αυτού που πιάνουν για σκάβελα από τον Τσοχατζόπουλο μέχρι τα κατοίκια τη Ενέργεια. Πριν λίγο το πεθαίρα ο Τίμιος ή του χρησατε φίλους του άλλο έχει κάνει τέτοια Δεν τους συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο που σε αυτά τα παιδιά. Μα είχανε καλά είχανε όλοι Για να κάνουν ένα που να τον κόσμο, να μια λυσέβει, τράπεζα. Μάγκας, το θέμα είναι να μιλήσει σε που πινάει, να, μην είναι σε τσαντάκια, να μην Εκεί είναι το θέμα Ναι αλλά την ώρα που οι τράπεζές μας περνούν δύσκολες ώρες Ναι Και να κινδυνεύουμε από σταθεροποίηση Δεν μπορεί να κλέβεις την τράπεζα κύριε Εμείς την τράπεζα υπολογίζουμε για να σωθούμε Την ανακευαλωτήσαμε την Άρα, την με τα λεφτά μα και δεν θα μα πάρει τα σπίτια μα. Άρα, άρα, πώς... άρα τι πήγε να κάνει ο ρομανό και είναι αυτό, να κλέψουν τα λεφτά μα. Με τα λεφτά μα για να κιελοπίσει την τράπεζα. Τα λεφτά μα τα κλέβανε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζε είναι ιδιωτικέ, δεν είναι κρατικέ. Ο παπούλια σου τεφανεί ούτε ακρόαση. Ε. Καλά. Πρέπει ναι. να τον ξεχάσουν στη φορμό αυτή τη βδομάδα. Δεν έχει βγει καθόλου. Έλα, περίμετω παπούλια. Δεν πρέπει να έχει ακούσει για Ρωμανό, χριστώ δεν πρέπει να ξέρει. Ρωμάνο θα νομίζει, κανένα κακοπιώ, άστα. Λοιπόν, το κομματόφιλο τη Νέα Δημοκρατία, που το 12 χειροκροτούσε το σαμαρά, υπάρχει και φωτογραφία σχετική. Ποιο. Που την 5η προχθέ, θα καταλάβει. Που την 5η δεν μα κατέβασε σε απεργία, έκανε την κότα. Που όπως είπε ο Μαβρίκη στο συνέδριο, ε, κάθε εβδομάδα ρίχνετε την κυβέρνηση και πάει και ολοκληρώνεται, δίπλα από το σαμαρά. Λοιπόν, αυτό που επέτρεψε να γίνει ο νόμο χατσιδάκι για τα ενηγκιαζόμενα. Αυτό που επαλή σε μέρα παραμέρα το μαβρίκη, πολύ με ανησυχεί. Ο Παναγιώτης είναι Σημαίνει πολλά και ασένα, έχει χαλάσει. Τιπ. Νομίζω έχει αρχίσει να κάνει πλέον ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το κομματόσκυλο τη Νέα Δημοκρατία μα έστειλε σήμερα μήνυμα. Ενώ όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, ο Χατζηδάκη έκανε την κότα. Μα έστειλε σήμερα μήνυμα να αντισταθούμε και να κατέβουμε σε αγώνε για την ΟΜΠΕ. Η ΟΜΠΕ, αγαπητέ Βαρσομαλιά, δημιουργήθηκε γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο Χατζηδάκη ψηφίσαν αυτό τον νόμο. Να βγει και να πει αν έχει τα παπάγια γιατί δεν τα ότι θέλω να Καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ναι, ρε Λεφέμ. Αποσόλυε εσύ. Εγώ. Ήμουν στην πορεία στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το μεσημέρι. Μανίτσα. Μου. Είχε κόσμο που πραγματικά κατέβηκε στη τσιμισκή για ψώνια εκείνη τη μέρα. Θέλω να μιλήσω για το εξή περιστατικό. Δεν κατάλαβα. Η ανάπτυξη σταματάει. Κάτω, όσε πορείε θέλετε. Τι σημασία έχει αυτό. Εσύ κάνει πλάκα, αλλά εγώ με αυτό που ακούω έχω έρθει σε ένα σημείο που θέλω να εκρεγώ. Θέλω να μιλήσω για το εξή περιστατικό. Μια γριά μα είδε και μα ρώτησε με χιλίων καρδιναλίων, χωρί να περιμένει απάντηση. Λέει, εμά τα παιδιά μα πώ βγήκαν μόρθωμένα. Όταν Αν ότι και εμεί μορφωμένοι είμαστε, μα τι λέει, αν είσαστε μορφωμένοι, δεν θα περιφερόσετε στον δρόμο σαν τα σκυλιά. Συγγνώμη, είμαι φορτωμένη συναισθηματικά. Αυτό είπε. Αναρωτιέμαι ποιο ποσοστό των ανθρώπων που δεν είναι στον δρόμο να φωνάξουν αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι, και ποιο ποσοστό είναι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την κατάφορη εκδικητική στάση του καθεστώτο απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν σκύβει μπροστά στην εξουσία, αλλά φοβούνται. Αν η δεύτερη είναι η πλειοψηφία, υπάρχει ελπίδα αν ξεπεράσουν το φόβο του. Και εγώ φοβάνω όταν τα αέρια και αν είναι τα πνευμόνια μου και εγώ φοβάμαι όταν δεν μπορώ να αναπνέσω όταν χάνω το οπτικό μου πεδίο και τους φίλους μου μέσα στην πορεία από τα δακρυγόνα και εγώ φοβάμαι όταν ξέρω ότι ο μπάτσο δεν το έχει σε τίποτα να με σπάσει στο ξύλο χωρίς να έχω δώσει την παραμικρή αφορμή αλλά όταν οι δίπλα μου δεν φοβούνται δεν φοβάμαι ούτε εγώ όταν υπάρχει αλληλεγγύη όταν όλοι όλοι νοιάζονται για όλους όλους δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε δεν πρέπει να φοβάμαστε.